Στίχη 15-17. Ο Κύριος ευλογεί τα βρέφη. 15. Του έφερναν δε όχι μόνο τους ασθενείς, αλλά και τα πολύ μικρά παιδιά δια να το καθένα με τα σχήρας του προς Οι μαθηταί όμως, όταν είδαν τους γονείς να πλησιάζουν, τους επέπλητων, επειδή νόμιζαν ότι δεν ήρμωζαν εις το Χριστό να τον απασχολούν δια μικρά παιδιά. 16. Αλλά ο Ιησούς προσεκάλεσε αυτά να έλθουν πλησίων του και είπεν, Αφήστε τα παιδιά να έρχονται προ σε με και μην τα εμποδίζετε. Διότι δι' που θα γίνουν σαν αυτά και θα αποκτήσουν ταπεινή καρδίαν και παιδική διάθεση είναι η βασιλεία του Θεού. 17. Αληθώς σας λέγω, εκείνος που δεν θα δεχθεί τον λόγων και το κήρυγμα της Βασιλείας του Θεού με αφέλεια και εμπιστοσύνη και ταπείνωση σαν αυτήν που δεικνύει το πεδίο ει του γονεί και διδασκάλου του, δεν θα εισέλθει αυτήν.